Στήχη 5 ως 9. Το ταξίδιο του Παύλου εις Κόρινθον. 5. Θα έλθω δε προ σας όταν περάσω τη Μακεδονία, διότι σκοπεύω εντός ολίγου να περιοδεύσω τη Μακεδονία. 6. Πλησίον σα όμω θα παραμείνω ίσως χρόνων αρκετών ή και θα περάσω όλον το χειμώνα για να με προπέμψετε και κατεβοδώσετε εσεί οπουδήποτε πάγω. 7. Και δι' αυτό δεν θα έλθω αμέσως τώρα διότι δεν θέλω να σας είδω περαστικό και σαν διαβάτης αλπίζω να μείνω κοντά σα κάμπος καιρών εάν το επιτρέψει ο Κύριος 8. Θα παραμείνω δέη στην έφεσον μέχρι τις πεντηκοστής 9. Διότι μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να κηρύξω και μου η νύχθη πόρτα μεγάλη με αποτελεσματική και καρποφόρον δράση και δια τούτο, λόγω του φθόνου που έχει ο σατανάς για κάθε καλόν, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται οι εναντίοι και πολέμοι